Κεφάλλον Θήτα, Σελίδα 35. Στοιχία 1 στου 8. Θεραπεία του παραλυτικού τη Καπερναού. 1. Και αφού ευήκαινε στο πλοίο, επέρασε διαμέσου τη λίμνη στο απέναντι μέρο, και ήλθαν στην ειδική του πόλη, την Καπερναού. 2. Και ειδού έφεραν προ αυτόν ένα παραλυτικό, τον οποίο είχαν βάλει επάνω ει κρεβάτι. Και ο Ισού, όταν είδε την πίστη που είχαν και ο παραλυτικός και εκείνοι που τον έφεραν, Είπε στον παραλυτικόν, ο οποίο σε βρίσκεται ει ανησυχία, μήπω οι αμαρτίε του γίνουν εμπόδιο στην θεραπεία του. Έχε θάρρο, παιδί μου, σου έχουν συγχωρηθεί οι αμαρτίε σου. 3. Και οι δύο μερικοί από του γραμματεί είπαν μέσα του, Αυτό βλασφημή φετεριζόμενο δικαίωμα το οποίο μόνο ο Θεό έχει. 4. Και ο Ισού την ίδια στιγμή είδε στα βάθη των καρδιών του του διαλογισμού του και είπε, διότι διαλογίζεστε μέσα στα σκαρδία σας σκέψεις κακοπροαίρετους. 5. Είναι δε οι σκέψεις σας κακόγνωμοι και κακοπροαίρετοι. Διότι τι είναι ευκολότερον να είπε κανείς. Είναι συγχωρεμένοι αμαρτία σου. Ή να είπε σήκω και περιπάτη. Συς θεωρείτε δυσκολότερον το τελευταίο τούτο. 6. Διαναμάθετε λοιπόν τώρα ότι ο του ανθρώπου ο Μεσσίας ο εκπρόσωπος της ανθρωπότητας και ένδοξος κριτής αυτής κατά την δευτέρα παρουσία του έχει εξουσία να συγχωρεί επί της γης αμαρτίας τότε λέγεις των παραλυτικών «Σήκ και πάρε στους ώμους το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». 7. Και πράγματι εκείνος εσυκώθηκε και πήγαινε στο σπίτι του. 8. Όταν δε τα πλήθη του λαού είδαν αυτό που έγινε, εθαύμασαν και δόξασαν τον Θεό, ο οποίος έδωκε δια του Χριστού στους ανθρώπου τέτοιαν εξουσίαν του να συγχωρούνται αμαρτίε, συγχρόνως δεν να ιατρεύονται, με έναν λόγο να στένειε του σώματος αθεράπευτη.